Στο όνομα του Πατρό και του Οίκου του Αγίου Νέου του. Βασιλεύ Φουράνη, παράκλητο πνεύμα τη αληθία, ο πανταχούφαρα και τα πάντα πληρώνει. Ο θησαυρό των αγαθών και ζωή, χορηγό ελευθέα και σκίνουσον εν ημί, καθάρισον μα ο βάση σκυλίδο και σώσον ψυχάς ψυχάσιμου. Είπαμε, όσοι θέλουν να κάνουν ερωτήσει και δεν νιώθουν άνετα να τα πούν προφορικά, μπορούν να δώσουν ερωτήσει πάνω εκεί. Υπάρχει ένα κουτί. Μπορείτε να βάλετε τις ερωτήσεις. Να δούμε μερικές, τρεις ερωτήσεις αν την προηγούμενη η φορά. Λέει, τι είναι η αργολογία. Είναι λόγια βλαβερά. Παραδείγματος χάρη κατάκριση ψέματα και άλλα. Ή είναι οποιοςδήποτε λόγος να έχει σχέση με την πνευματική κοδόμηση. Πώς μπορούμε να αποφύγουμε την αργολογία. Αργολογία. Είναι ο λόγος που δεν έχει ζωή είναι ο κενός λόγος. Ο λόγος που δεν μας προωθεί στον Χριστό και δεν μας αναπτύσσει. Που δεν σημαίνει κατανάγκη ότι είναι μόνο λόγος κατάκρισης ή λόγος που έχει μέσα του κακία αλλά Κάθε λόγος, και αυτό είναι στάση ζωής, είναι απώλεια του χρόνου. Αργολογία σημαίνει ότι δεν παίρνω στα σοβαρά την ζωή μου, την ύπαρξή μου, και ο, ο χρόνος που χειρίζομαι είναι ξόδεμα ζωής. Αργολογία μπορεί να είναι και η σιωπή. Αν η σιωπή δεν είναι δημιουργική και δεν έχει λόγο μέσα της λόγω ζωής. Επομένως αργολογία είναι μια στάση ζωής στην οποία ο άνθρωπος δεν ζει τη ζωή του. Δεν αναπτύσσεται, δεν χειρίζεται τον χρόνο του και τα δώρα που Του χάρισε ο Θεός για να εξελιχθεί, να αναπτυχθεί, να ζωντανέψει, να έχει ζωή. Συνεπώς σαφώς ε, ένας τρόπος ζωής που έχει μέσα Του την φύλλα αυτών αγάπη που εκφράζεται με την κακία ή την κατάκριση ό,τι λέει εδώ, σαφώς είναι ένας λόγος μη δημιουργικός και περιέχει μέσα του ε, θάνατο. Αυτό σαφώ είναι αργολογία αλλά όχι μόνο αργολογία. Έχει μέσα του και κακία. Όμως χρειάζεται εδώ διάκριση. Πώς μπορούμε να αποφύγουμε την αργολογία. Δεν πιέζω τον εαυτό μου να μην εκστωμήσω κουβέντες που δεν έχουν μέσα τους Ουσία, ούτε ελέγχω τις σκέψεις μου κατά πόσο είναι δημιουργικές έτσι όπως είπαμε προηγουμένως αλλά στο βαθμό που καρποφορεί η καρδιά μου, στο βαθμό που υπάρχει χαρά στην καρδιά μου και νιώθω ότι υπάρχω, ότι ζω, δεν υπάρχει χώρος για τέτοια κουφότητα και τέτοια κενότητα Συνεπώ, η αντιμετώπιση αργολογία δεν είναι μια επιθετική τακτική έναντι ό,τι μου φαίνεται ότι μέσα του δεν έχει ουσία και το προσέχω και το παρατηρώ. Αλλά η νίκη τη αργολογία είναι ο αγώνα μου να ζωντανέψω. Ο αγώνα μου να βρω περιεχόμενο. Ο αγώνας μου να νιώθω ότι πατώ στη ζωή, ότι υπάρχω. Ότι δεν είμαι νεκρός. Συνεπώς η ανάπτυξη του ανθρώπου στην χάρη του Θεού, η διαδικασία αναζήτησης της ζωής, η γεύση της ζωής, η αίσθηση της ζωής είναι ο τρόπος να αποβάλει η ύπαρξή μου ότι δεν έχει ουσία. Αυτό που ονομάζουμε αργολογία. Επόμενος δεν είναι μια λεπτολόγηση και μια παρακολούθηση του εαυτού μου που έχει ψυχαναγκαστικά στοιχεία αν έκανα τούτο ή το άλλο. Γιατί μπορεί μέσα στην πορεία της ζωής μας να έχουμε κουραστεί τόσο πολύ ψυχικά. Πράγμα που δεν μα βοηθάει πνευματικά. Και ίσως είναι απαραίτητο κάποια στιγμή και να χαζολογούμε. αυτό το πούμε έτσι απλά. Για να δώσουμε λίγο άνεση στον εαυτό μας. Όχι μόνο όμως να μείνουμε στην άνεση γιατί θα είμαστε με το χαζολόγημα. Αλλά να έχουμε διάκριση να ξέρουμε πόσα αντέχει ο ψυχισμός μας και πόσα δεν αντέχει για να ενθαρρύνουμε τον εαυτό μας σε μια διαδικασία που να έχει θετική διάθεση να έχει καλή ψυχική διάθεση και να μπορέσει να πορευτεί την πορεία της ζωής του. Για παράδειγμα η νηστεία που είναι ένα Πολύ καλό γεγονό είναι ε, μια άσκηση προς την Εκκλησία μας. Λέει, υπάρχει και ένα μέτρο σε αυτήν. Λένε οι πατέρες μας πως η νηστεία δεν είναι σωματοκτόνος αλλά παθοκτόνος. Δεν έρχεται να πολεμήσει το σώμα ως κάτι κακό αλλά τα πάθη. Και μάλιστα έχουν ένα μέτρο οι πατέρες μας σε αυτό. Να κάνεις τέτοιου είδους νηστεία που θα έχεις μια ευεξία σωματική και ψυχική για να μπορεί να προσεύχεσαι. Με θετικότητα, σωστά, να χαίρεστε την προσευχή. Λοιπόν, και ο άνθρωπο πρέπει να γνωρίζει το μέτρο του. Να μην γίνει ένα παστικό, ένα πασίκλα χριστιανό που παρακολουθεί το κάθε. Α, αυτό, δεν είπα το άλλο. Αργολόγηση δεν αργολόγηση. Είπε ο κύριο μα για ένα αργό λόγο θα κρυθούμε. Αυτό ο κύριο είναι ένα σύμπτωμα που δηλώνει, που φανερώνει ότι δεν πήραμε στα σοβαρά τον εαυτό μα. Δεν εκτιμούμε τον εαυτό μα. Δεν αξιολογούμε σωστά τον χρόνο μα. Αυτή είναι η μία ερώτηση. Η δεύτερη ερώτηση. Αν διαπιστώσω πώ δεν έχω ίχνος αγάπης, ούτε καν για τους φίλους μου, αλλά το κίνητρο των περισσότερων πράξεων μου είναι η ματαιδοξία μου. Τότε τι να κάνω, η ματαιδοξία ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να είναι. Είναι σωστό να προσπαθήσω να αγαπάω, έστω και τυπικά, είναι σωστό να τολμήσω να κοινωνήσω. Όμως ακόμη και όταν κοινωνώ δεν το νιώθω. Η καρδιά μου παραμένει σκληρή και άγ Είναι σημαντικό βήμα να διαπιστώσει ο άνθρωπος ότι δεν έχει ίχνος αγάπης. Γιατί αυτό που λέει είναι μια αλήθεια εδώ, ότι το κίνητρο περισσότερο μου όμως είναι η ματιοδοξία μπορεί να είναι η φιλοδοξία, μπορεί οτιδήποτε άλλο. Φαινομενικά αυτό που πράττουμε, ενεργούμε, μπορεί να είναι αγάπη, αλλά η αλήθεια μας μπορεί να είναι κάποια άλλη. Δηλαδή να μην είναι το κίνητρο μας η αγάπη. Να είναι ιδιοτέλεια ή η καλή εικόνα που θέλουμε να έχουμε για τον εαυτό μας ή κάποια ωφέλη και κέρδη τα οποία θα έχουμε και προσδοκούμε. Αλλά και αυτό δεν είναι παράδοξο και είναι καλό να το καταλάβουμε. Να καταλάβουμε την αδυναμία μας, να καταλάβουμε την ασθενειά μας. Μην τρομάζομαι το να ξέρουμε ποιοι είμαστε και να γνωρίζουμε ποιο είμαστε ή να μας αφανερώνει η ζωή ο Θεός ποιοι είμαστε. Αυτή είναι ευλογία. Αν τρομάζουμε είμαστε τελείως ανώριμοι τελείως άσωφοι όταν μας καταβάλει τρόμος για τα χάλια μας αυτό είναι έλλειψη σύνεσης και σοφίας γι' αυτό μόνο αυτό πολύ χειρότερα έχουμε μέσα μας δεν έχουμε αγάπη ασφαλώς δεν έχουμε τα κίνητρά μας είναι αλώτρια ασφαλώς είναι, γιατί τρομάζουμε αυτοί είμαστε σκληρό καρδί μας, αυτή είναι η αλήθεια να μην τρομάζουμε να γνωρίζουμε την αλήθεια μας τότε τι να κάνω, είναι σωστό να προσπαθώ να αγαπάω έστω και τυπικά, είναι σωστό να τολμήσω να κοινωνήσω μα αν δεν κοινωνήσει από που θα πάρει αγάπη αν δεν έχει νόημα να προσπαθώ μόνος μου να ξεζουμίσω τον εαυτό μου για να πάρω αγάπη για να δώσω αγάπη, πρέπει να έχω πάρει προηγούμενος αγάπη πρέπει να κατοικεί αγάπη του Θεού μέσα μου η εκκλησία μας προτείνει τα μυστήρια η Θεία Κοινωνία είναι μετοχή στην αγάπη του Θεού. Κληρώνεται η καρδιά μας, γεμίζει από την αγάπη του Θεού και από αυτήν την αγάπη δίνουμε. Εάν εμείς επιχειρήσουμε να δώσουμε από τη δική μας αγάπη, θα κανοποιηθεί ο εγωισμός μας. Δεν έχουμε τέτοιου είδους αγάπη, δεν μπορούμε. Παίρνουμε λοιπόν αγάπη από τον Θεό και δίδουμε. Αν προσπαθήσουμε μόνο ατομικά, αυτόνομα, αυτάρεσκα, με τις δικές μας δυνάμεις να επιτύχουμε οτιδήποτε, και αν όχι την αγάπη οτιδήποτε άλλο, αυτό θα μας φέρει έναν διχασμό, ένα κομμάτι με του αδελφούς μας. Γιατί θα νιώθουμε μια διάθεση υπηροχής και μια ανάγκη αναγνώρισης. Για αν να καταλάβουμε όμως ότι η αγάπη είναι δώρο του Θεού και ό,τι έχουμε, έχουμε είναι δικό του, τα πρέπει να οτιλίζει διαφορετικά. Άρα για να αποκτήσει ο άνθρωπος αγάπη χρειάζεται να καταλάβει ότι δεν έχει αγάπη και ανοίγεται στον τον Θεό για να λάβει. Και όταν ο άνθρωπος λάβει από την αγάπη του Θεού, λάβει την χάρη του Θεού, τότε έχει και τον λόγο της άσκησης. Ασκείται ο άνθρωπος για να διαφυλάξει το δώρο. Και με την άσκησή του, μια άσκηση αγάπης δηλώνει, προτείνει, κάνει ουσιαστικά μια προσευχητική να φράσει στον Θεό, κάνει αίτηση στον Θεό. Λέει του Θεού θέλω αγάπη. Και το λέει και ο λόγος μου, το λέει η ζωή μου, το λέει και η άσκησή μου. Δεν νιώθω την καρδιά μου να αγαπά. Κάνω άσκηση αγάπης για να σου πω ότι αυτό θέλω. Και παρόλο που δεν το νιώθω το κάνω. Για να σου δείξω πόσο πολύ το θέλω. Θα συγκινηθεί ο Θεός. Θα μας δώσει από την αγάπη Του. Δεν ασκούμε αυτόνομα εγώ θα προσπαθήσω και θα τα καταφέρω άλλο τούτο. Δέστε, πόσο λεπτή είναι η διάκριση. Ασκεί ο άλλο να κάνει μια φιλανθρωπία αγάπη και λέει: Θα πάω να δω αυτόν τον άρρωστο, θα δω αυτή την άρρωστη. Και δεν μπορεί να συνδεθεί ουσιαστικά μαζί με τον άρρωστο. Νιώθει ότι κάνει μια υπηρεσία γιατί το είπε ο Θεός. Γιατί πρέπει το καθήκον του έτσι να είναι. Γιατί η εικόνα που έχει κάνει με τον εαυτό του είναι η προσφορά. Αυτή δεν είναι θετικότητα. Δεν προσφέρω γιατί υπηρετώ ένα νόμο και έναν κανόνα και μια υποχρέωση ή κάτι λέει η φύση μου. Αλλά γνωρίζω ότι το κάνω αυτό, όχι γιατί έχω αγάπη αλλά δηλώνω με αυτόν τον τρόπο εμπράκτωσης των Θεών ότι θέλω αγάπη και αυτό θα μου τη δώσει και κοινωνώ για να λάβω αυτή την αγάπη Πρέπει να φύγουν από το μυαλό μας κάποιες ψευδεστήσει που έχουμε ότι κάποιοι είμαστε για να γίνουμε πραγματικά κάτι Με στην Εκκλησία στον τρόπο που μεγαλώνουμε Έχουμε μια λαθεμένη εικόνα για τη σωτηρία μα. Ό,τι είναι κατάκτηση, ότι είναι επιτυχία, ότι είναι νίκη, ότι είναι κατόρθωμα. Δεν είναι έτσι. Το κατόρθωμα είναι του Θεού. Ο αγώνα μα είναι να μετέχουμε σε αυτό το κατόρθωμα του Θεού. Που είναι η προσφορά του στον άνθρωπο. Και η άσκησή μα δεν είναι για να σωθούμε, είναι για να διαφυλάξουμε τη σωτηρία που μας δόθηκε. Και πολεμούμε οτιδήποτε εμποδίζει αυτή τη σωτηρία. Αυτή η δυνατότητα τη σωτηρίας Επομένω λοιπόν, ακόμη και όταν κοινωνώ, δεν το νιώθω. Η καρδιά παραμένει σκληρή και άγνοι. Εντάξει, άγονη είναι. Και τι θα κάνουμε, θα μα πιάσει πανικό, Άγνοι είναι. Σημαίνει ότι ακόμη κάτι υπάρχει που μα εμποδίζει. Εμεί θα επιμείνουμε στη θεακή κοινωνία, θα επιμείνουμε στην προσευχή. Γιατί έχουμε ανάγκη. Γιατί μπορεί να μην είναι, να είναι πολύ κακό ο άνθρωπο και είναι άγνοι η καρδιά του, αλλά είναι απαραίτητο να χρονίσει σε αυτήν τη διαδικασία που ζητά από τον Θεό, για να δημιουργηθεί σχέση με τον Θεό. Αν δώσει αμέσως το δώρο ο Θεός, χάνεται η σχέση. Τελειώνει η ιστορία. Είναι ζώρικος ο Θεός για να κολλήσουμε πιο πολύ κοντά Του. Δεν σημαίνει την ανάγκη ο άνθρωπος ότι είναι πολύ κακός και σκληρός και είναι η καρδιά Του. Αλλά ίσως ο Θεός αφήνει τον χρόνο που απαιτείται για να μαλακώσει η καρδιά μας και να συνάψουμε σχέση μαζί Του και να δεθούμε μαζί Του αλλά παράλληλα δεν δίνει εύκολα το δώρο ο Θεό γιατί οφείλεται και σε εμά, στο πόσο ακόμα στηριζόμαστε στον εαυτό μας και πόσο ακόμα δουλεύουμε για την ιδέα μας και αν εκπληρώσει ο Θεός το έτιμά μας τότε αντί να προσκυνήσουμε Αυτόν θα λατρεύσουμε τον εαυτό μας και θα ισχυροποιηθεί η ιδέα του εαυτού μας μέσα μας Πολλά πράγματα ισχύουν. Πάντως, αυτό που βοηθά τον άνθρωπο είναι να μην είναι αγχωμένος σε αυτά τα πράγματα. Να μην προβληματίζεται σε τέτοιο βαθμό που δεν τον αφήνει να πνεύσει και να κινηθεί ελεύθερα προς τον Θεό. Και σκληρό είμαστε και άγωνι είναι η καρδιά μας και δεν έχουμε αγάπη. Όμως είναι τι θέλουμε. Θέλουμε. Αυτός είναι ο δρόμος. Με υπομονή στρεφόμαστε σε αυτόν και ζήτουμε από την αγάπη του. Γιατί καταλαβαίνουμε την κουφότητα και την κενότητα της καρδιάς μας. Ερώτηση τρίτη. Ερώτημα τρίτη. Είχατε πει σε μια ομιλήθεια πώ η πολλή εξοικείωση με τον πνευματικό μπορεί εύκολα να αυθύρει τη σχέση μαζί του αλλά και με τον Θεό. Μήπως η πολλή εξοικείωση γενικώ μπορεί να αυθύρει τη σχέση μεταξύ των ανθρώπων. Ασφαλώς ναι. Τι σημαίνει εξοικείωση. Δεν είναι τόσο χρόνος που θα είμαι μαζί με κάποιον άνθρω η αδυναμία να σεβαστώ τον άλλον ως πολύτιμη ύπαραξή ως εικόνας Και ο πολλής αέρας και η καθημερινή τριβή μας κάνει να λησμονούμε αυτή την αλήθεια. Και μας κάνει να μην έχουμε, όχι γιατί αυτό είναι μόνο το σωστό, να μην έχουμε τον απαιτούμενο σεβασμό προς τον άλλο που θα αντανακλά θα, θα επιστρέψει προς εμάς αυτός ο σεβασμός και θα νιώθουμε τον ίδιο σεβασμό προς την καρδιά μας και συμβαίνει αυτό και είναι ένδειξη της, ε, της βιασύνης και της αναρωτημότητά μας με τους οικείους μας, είμαστε πολύ χαβαλέ και πολύ απρόσεκτοι και θεωρούμε δεδομένο ότι εντάξει τον αγαπούμενα να και το δείξουμε με εκείνη η άσκησή μας όχι στου ξένου που παίζουμε ένα προσωπείο και αμέσως φαινόμαστε κάπως για να δημιουργήσουμε μια καλή σχέση. Μα πώ θα του φερθώ πρώτη φορά τον βλέπω, και δηλαδή το να το δει άλλε εκατό φορέ τελειώνει η ευγένεια. Είναι πολύ σημαντικό αυτό οικοδομή και κατάσταση προσευχής. Όταν δηλαδή το δικό μας άνθρωπο. Τους δικού μας ανθρώπους, με αυτούς που έχουμε καθερνή επαφή να τηρούμε τους κανόνες ευγενίας και σεβασμού. Θα μας κάνει καλό. Και αυτό θα μας προταστατεύσει από μια εξοικείωση η οποία είναι κακό για κατά τούτον. Ότι δεν τιμούμε την εικόνα του Θεού. Και αυτό μετά θα έχει τη συνέπεια ότι μας δεν θα τιμούμε το τον εαυτό μας κατά ανάλογον τρόπο. Αν όμω, πώ τον εαυτό μου θα σεβαστώ τον άνθρωπο που είναι κοντά μου. Θα του με βιγένεια. Δεν το προσβάλω, προσβάλλω. Όσο είναι δυνατό. Αυτό μετά φέρει μια ησυχία μέσα μας, μια ειρήνη, μια γλυκύτητα. Και βγαίνει άλλου, ή, άλλου είδους προσευχή. Με τον ίδιο τρόπο θα πλησιάσουμε και με κατανάλογον τρόπο αρμόζοντα τρόπο και τον Θεών. Αλλιώς αν είμαστε βιαστικοί πρόχειροι θεωρώντας πως είναι αυτονόητα κάποια πράγματα ε, και είναι δεδομένα να μην τα επαναλαμβάνουμε τώρα αφού ξέρει ο άλλος διαθέσεις μου με τον ίδιο τρόπο γιατί να προσευχεί στον Θεό αφού ξέρει διαθέσεις μου τις ξέρει πρέπει να γίνει και πράξη η διάθεσή μας και να είναι συνεχής πράξη η διάθεσή μας γιατί θα χαθεί η επαφή έτσι λοιπόν δεν είναι αυτονόητη η καλή διάθεση μας προς τον άλλο και άρα δεν τη δείχνουμε ε, αν είναι αυτονόητη ένας λόγος παραπάνω να τη δείξουμε κιόλα. Όπω όπως δεν είναι αυτονόητη η αγάπη μα προσωπική, και εφόσον είναι αυτονόητη, δεν την εκφράζω μέσα από την κοινωνία με τον Θεό Άρα και με του ανθρώπου, εάν είναι αυτονόητη, το έπρεπε να τη δείχνω και να την κοινωνώ καθημερινά και να την εξελίσσω. Που δεν μένω μόνο στον τύπο, αλλά μένω και στην ουσία. Και εξοικείωση σημαίνει αδυναμία να μπω στην ουσία τη σχέσεω. Και μένω στο επιφανειακό γεγονό το οποίο γεννά την φθορά μέσα στην σχέση. Αυτά για τι ερωτήσει. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε, Στη σχέση με την ερώτηση για το πνευματικό, τότε που μα είχατε πει το πνευματικό, μα είχατε πει ότι, ότι, ότι, ότι ψάχνουμε, ψάχνουμε το πνευματικό και περισσότερο παράγουμε το Χριστό. Σίγουρα σαφώ η σχέση το ζητούμενο έχει σχέση με το Χριστό. Όμω αναγνωρίζουμε ότι πραγματικός είναι εγκύτερα το Χριστό Αποδημίς που μπορεί να μας μεταλαμβαδεύσει μια δόση της αγάπης του. Την οποία σαφώς οφείλουμε και εμεί να μεταλαμβαδεύσουμε καμπ' <Κι> Αυτή δεν είναι η ουσία τη ειδοχίας. <Κι> <Γερώνημος. Κι> λοιπόν, να δούμε παρακάτω λοιπόν κάποια στοιχεία τα οποία σχετίζονται με τη μετάνοια. Η μετάνια η η τη μετάνιας φαίνεται από τη ζωή μας. Φαίνεται από την πράξη μας. Για παράδειγμα. Λέει κάπου ο Αβάς Ισάκος Ήρος τι εστί το σημείο και πότε γινός και ο άνθρωπος ότι ήλθε η καρδία εις καθαρότητα πως μπορώ να καταλάβω αν η καρδιά μου είναι καθαρή απλά και απαντάει ο ίδιος όταν πάντας ανθρώπους καλούς θεωρεί και φαίνεται και ού φαίνεται της αυτό ακάθαρτος ή δέβυλος, όταν βλέπουμε τους ανθρώπους όλους καλούς και δεν φαίνεται κανένας ακάθαρτος και εβέβηλος εις μάτια μας. Όταν λοιπόν μέσα στη συνείδησή μας υπάρχει αίσθηση ότι παντού κυριαρχεί το κακό είναι γιατί το κακό υπάρχει μέσα μας. Πρέπει να μας ανησυχεί αυτό, όχι γιατί ο κόσμος βρίσκεται μέσα στην κακίαν αλλά γιατί εμείς δεν πήραμε ελπίδες, δεν λάβουμε ελπίδες από τον Θεό. Μέσα στην καρδιά μας υπάρχει μια δυστυχία, ένα μπούκωμα. Δεν βλέπουμε ανάπαυση. Και αυτό προβάλλεται έξω. Συνεπώς αυτό είναι ένδειξη εάν είμαστε σε κατάσταση μετανοίας ή όχι. Ένας άνθρωπος που κρινιάζει για το κακό που υπάρχει και συνεχώς βλέπει το κακό και κατακρίνει το κακό και βλέπει παντού ακάθαρτους ανθρώπους σημαίνει ότι δεν έχει γευτεί τα δώρα και τους καρπούς της μετανοίας που είναι η χάρη του Θεού. Όπως για παράδειγμα ένας ερωτευμένος στα μάτια ενό ερωτευμένου όλα είναι όμορφα, όλα είναι γλυκά, γιατί ένα ο οποίο δεν έχει γεφτεί χαρά, δεν έχει γεφτεί αυτή την χαρά του έρωτα, αυτόν τον αναπτερισμό, αυτή την τον, τον εσωτερική αγαλίαση, ε, βλέπει τα πράγματα καθημερινά. Ε, μου χλα ο καιρό, μου ντρούχει άνθρωποι, άχνι να σηκώνει ένα δουλειά. Ένα ερωτευμένο: Τι ωραία ημέρα σήμερα! Κι α βρέχει παντού. <laughs> Αισθάνεται μια αίσθηση διαφορετική. Όταν λοιπόν ο άνθρωπο έχει μέσα του την χάρη του Θεού. Την χαρά του θε μέσα από τη μετάνοια θέλαν καλλιά στου πάντε. Και δεν υπάρχει κανένα βέβαιο και ακάθαρτο στην καρδιά του. Λοιπόν, και να, τώρα μου ήρθε. Αν θέλει κανεί, αν ερωτηθεί, ο σύντροφο να καταλάβει από το γεγονό αν είναι ευχαριστημένο με του δύο ή όχι. Αν είναι χαρούμενο, αν είναι αισιόδοξο. Αν δεν είναι χαρούμενο, δεν είναι αισιόδοξο, μάλλον δεν έχει ερωτική διάθεση. Κάνει μια διαδικασία συναλλαγή, δεν πρέπει να παντρευτεί. Με αυτή την έννοια Η εάν δω κάτι στραβό στο σύντροφό μου τι γίνεται θα τον δω ακάθαρτο θα τον δω βέβαιο, τι γίνεται δεν θα δω την πραγματικότητα βλέπω την πραγματικότητα αλλά παράλληλα με την πραγματικότητα βλέπω και τις δυνατότητές του και είναι σημαντικό όχι να κρύβουμε την αλήθεια όταν πρέπει, αλλά να λέγεται η αλήθεια. Αλλά χρειάζεται πολύ αγάπη για έναν άνθρωπο για να του πεις ότι κάτι δεν πάει καλά. Γιατί μεταξύ των άλλων κανείς δεν αισθάνεται συμπάθεια για αυτόν που του λέει κάτι δυσάρεστο. Κανείς δεν αισθάνεται συμπάθεια για κανέναν άνθρωπο όταν του λέει κάτι δυσάρεστο που φοράται τον εαυτό του και δεν το υποπτεύεται. Γι' αυτό χρειάζεται πολλή αγάπη για αυτόν τον άνθρωπο για να του υποδείξεις μέσα από την εμπειρία της αγάπης τις δυνατότητες που έχει. Αλλά και να ανεχθείς την αντίδραση την οποία θα έχει οπωσδήποτε. Επομένως άλλο να τονίσω και να φανεί το κακό το οποίο υπάρχει και άλλο να πω στον άλλο δεν υπάρχουν ελπίδες αλλοίωσης και αλλαγή. Και αυτό δεν θα το πούν τα λόγια μας τόσο όσο η αγάπη η οποία θα υπάρχει στην καρδιά μας που θα είμαθα έτοιμοι να δυσαρεστήσουμε τον άλλον και να υποστούμε την αντίδραση και την αντίσταση και την άρνηση τις δυσαρέσκειας που προκαλούμε. Εμείς μάθαμε σε έναν ψεύτικο κόσμο αγγελικά πλασμένο να λέμε μόνο ωραία λόγια και να θεωρούμε πως αυτό είναι η αγάπη και η εκτίμηση. Η αγάπη και η εκτίμηση είναι... Αυτό που αισθάνεται η καρδιά σου για τον άλλο και τις δυνατότητες που δίνεις στον άλλο. Γιατί όταν λες τον άλλο κάποιες αλήθειες που φελέπεις ή το λες για να τον εξοντώσεις ή γιατί πιστεύεις σε αυτό τον άνθρωπο και το λες για να μπει σε μία διαδικασία αλλοίωσης και αλλαγής. <κυρίζει> Λέει κάπου αλλού ο Αβάσης Ισάκος Σύρος Ακολουθεί όταν έχουμε Λέει, η αυτογνωσία, γνωρίζουμε τον εαυτό μα, τότε αποκτούμε πραγματική ταπεινοφροσύνη. Όταν γνωρίζουμε τον εαυτό μα, σημαίνει τι. Όχι να γνωρίζω τα χαρίσματά μου. Που μπορεί να λέω ένα, δύο, τρία αφού τα έχω, ρε παιδί μου, γιατί να έχω ταπείνωση. Όχι να γνωρίζω την αρετή μου, ένα, δύο, τρία αφού τα έχω, ρε παιδί μου, γιατί να έχω ταπείνωση. Αφού είναι μια αλήθεια. Γνωρίζω τον εαυτό μου, σημαίνει γνωρίζω τον εαυτό μου στο γεγονό τη Δηλαδή, ποια είναι η θέση του στην ζωή. Έχει μέσα μας νικηθεί ο θάνατος. Έχει αποκαλυφθεί στην καρδιά μας το μυστήριο της ζωής. Έχουμε αίσθηση του Θεού τέτοια που να έχουμε σιγουριά και ανάπαυση ότι είμαστε στις πατρικές αγκάλες. Αν αυτό δεν υπάρχει, αυτή είναι η αίσθηση αμαρτωλότητάς μας. Έτσι λοιπόν αυτογνωσία σημαίνει ότι δεν έχω μέσα μου εμπειρία ζωής. Και αυτό μου δείχνει το μέτρο μου. Και γνωρίζω το να λάβω εμπειρία ζωής. Δεν είναι υπόθεση δική μου γιατί δεν είμαι ζωή εγώ. Αλλά αυτό που είναι ζωή. Άρα δεν είμαι αυτάρκης και δεν μπορώ να ζήσω αυτόνομα από την ζωή γιατί δεν έχω ζωή. Λοιπόν η παραδοχή μου ότι δεν είμαι ζωή εγώ αλλά η ζωή κάποιος άλλος είναι και ότι όσο ενάρτητος και αν γίνω αυτό δεν είναι ζωή για μένα, αν είναι αρετή δική μου και όχι του άλλου, τότε αυτό είναι η ταπεινοφροσύνη. Αυτή λοιπόν η ταπεινοφροσύνη, αυτή η ταπεινοφροσύνη γεννάει αυτογνωσία. Που αυτογνωσία επαναλαμβάνομαι δεν είναι να αναλύσω τις σκέψεις μου, τα συναισθήματά μου και να βρω την ποιότητα του χαρακτήρα μου ή του προσώπου μου. Αυτογνωσία είναι να γνωρίζω αν έχω ζωή ή θάνατο μέσα μου. Αυτογνωσία είναι να ξέρω ποια είναι η θέση μου προς σας στο μυστήρι του θανάτου. Αυτογνωσία δεν είναι να γνωρίζω αυτά τα πράγματα, αλλά να βιώνω αυτές τις αλήθειες. Έτσι λοιπόν, λέει ο Βάζ Ισαάκος Ήρος, ακολουθεί δε την ταπεινοφροσύνη, τι, δέστε, θέλουμε να δούμε αν είμαι ταπεινοφρονε. ένα δείγμα υπάρχει ακολουθεί δεν την ταπεινοφροσύνη η επιοίκια ο ταπεινός μόνο έχει επιοίκια για τους άλλους όταν η, η ταπεινοφροσύνη λέει ο Αβάσι Σακ, δεν ακολουθείται από επιοίκια για τους άλλους είναι ταπεινολογία και γιατί ο ταπεινός έχει επιοίκια γιατί πολύ απλά ξέρει τη θέση του Ξέρει μέσα από τη γνώση της προσωπικής του θέσεως Επειδή μεθαόλη της κοινή φύσεως μπορεί να γνωρίζει και τη θέση του κάθε ανθρώπου Και γνωρίζει και τον πόνο του και τον αγώνα του Και την πτώση του και τη μετάνια του και την τραγωδία του και την ελπίδα του Και γνωρίζει ο άνθρωπος ότι δεν μας ενδιαφέρει ποιος είναι καλός και κακός Μας ενδιαφέρει πως θα ο άνθρωπος Αυτό γίνεται την επίκαια Όπω η μάνα δεν νοιάζει το παιδί σαν είναι καλό ή κακό. Καλό να, να ανασωθεί το παιδάκι μου. Δεν ενδιαφέρεται για αυτά τα πράγματα. Μέσα από την αγωνία αυτή τη αγάπη ταπεινώνεται. Και η ταπείνωση αυτή γινά την επίκεια. Αν δεν περάσει ο άνθρωπο από αυτού του είδου αυτογνωσία του να γνωρίζει την προσωπική του τραγωδία και να γνωρίζει πόσο ευάλωτο είναι, πόσο ευόλυστη ευώλησ, ευ, είναι η φύση μα. Κινείται προ την πτώση. Δεν μπορεί να έχει επίκια. Όταν όμως είσαι ψημένος σε αυτήν την πορεία και έχει φάει τις φαλιάρες και τρώσεις συνεχώς φαλιάρες ή θα γίνεις πιο σκληρός ή θα γίνεις αληθινά ταπεινόφρον και θα ανοιχτεί η καρδιά σου προς όλους και αν έχεις ταπεινοφροσύνη θα φανεί απ' την επιοίκεια που σημαίνει Όλοι στα μάτια μου είναι καθαροί και ουδείς βέβηλος. Και τότε λειτουργώ με άλλο φρόνημα και άλλη διάθεση καρδιά στις σχέσεις μου του ανθρώπους. Έτσι λοιπόν, η ιερή αγανάκτηση για τη διαφθορά του κόσμου και το κακό που συμβαίνει στον κόσμο είναι ένας ευσεβής ή ηθικιστικός τρόπος με τον οποίο καθιερώνουμε τη δική μας αγιότητα συνέπεια της απουσίας αυτογνωσίας Τα λοιπόν δεν έχω αυτογνωσία εγώ και δεν έχω εμπειρία αυτής της καταστάσεω μου της κοινή μοίρα, του ανθρωπίνου γένους και της ανθρωπίνης φύσης τότε η αγανάκτησή μου για το κακό που συμβαίνει στον κόσμο δεν έχει αγνακίνητρα αλλά είναι ένα τρόπος Ευσεβής για τους χριστιανούς, ηθικιστικός για τον κόσμο, με τον οποίο θέλουμε να προβάλλουμε και να καθιερώσουμε τη δική μας καθαρότητα και αγιότητα. Γι' αυτό δεν είναι παράξενο. Όταν ένας χριστιανός αρχίζει να στέλνει αφορισμούς μέσα σε ένα πνεύμα ιερή αγανάκτησης για να προστατεύσει την αλήθεια και τον Θεών δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να εκφράσει την εμπάθειά του και την προσπάθειά του μέσα στην ανασφάλεια της δικής του πίστεως να ισχυροποιήσει τον εαυτόν του έναντι τον άλλο να αποδείξει ότι εφόσον εγώ κατηγορώ κάτι σημαίνει εγώ είμαι έξω από αυτό εφόσον κατηγορώ το κακό του κόσμου εγώ είμαι έξω από το κακό όπως είναι πολύ αστείο αν δείτε καμιά εκπομπή του 30 Φιλόπουλου, για παράδειγμα Όλοι κάθονται από κάτω σαν παναγίτσες, σαν μαθητούδια, για να λάβουν την επιβράβευση του ηθικού ανθρώπου και αυτή την ηθική. Ότι έχουμε έξω από αυτά που λέει αυτός, που κατηγορεί, πω, πω σοβαρά έγινε έτσι για να το ακούσουμε. Δηλαδή εμεί είμαστε έξω από αυτό. Είναι ένα τρόπο καλός για να δείξουμε πόσο ιθική και καλή Αυτό σε όλα τα επίπεδα συμβαίνει ζωή. Όταν ακούσουμε κάτι, που πω σκαδαλίστηκα, έγινε τέτοια πράγμα. Δηλαδή δεν το διανοείται ο εαυτό μας, εμείς που είμαστε τόσο καλοί, να συμβαίνετε για στράβα πράγματα. Ο ταπεινός και αυτό αυτός που γνωρίζει είναι έτοιμος να ακούσει τα πάντα, χωρίς να τρομάξει να σκαδαλιστεί. Σκαδαλιζόμαστε ή γιατί κορδεύουμε τον εαυτό μας ή δεν ξέρουμε ποιοι είμαστε. Αν ξέρουμε ποιοι είμαστε, δεν σκαδαλιζόμαστε με τίποτα. Γιατί γνωρίζουμε την αδυναμία μας ή δεν ασχολούμε καθόλου με τον εαυτό μας και δεν ξέρουμε τι γίνεται μέσα μας. Έτσι λοιπόν ο πόλεμος ή ο αγώνας που κάνουμε αντίον τον άλλο για να προστατεύσουμε την αλήθεια, το δίκαιο ή την αρετή πολύ, πολύ συχνά είναι ένα σύμπτωμα του ότι έχουμε εμπλακεί σε ένα αγώνα με αυτούς με τον οποίο θέλουμε να εξασφαλίσουμε τη δική μας υπεροχή. Στην ουσία θα με τον άλλο. Δεν είναι γιατί θέλουμε να προστατεύσουμε αλήθεια. Είναι για να επικρατήσουμε εμείς σε μια σύγκρουση ιδεών, απόψεων που έχουμε. Είναι ένα σύμπτωμα λοιπόν σε ένα αγώνα επικράτησης που έχει ανοίξει με τον άλλον άνθρωπο. Και όχι η διάσωση ή η περιφρούρηση της αλήθειας σπάνια έχουμε την διάθεση ή την δυνατότητα να εξετάσουμε τα εσωτερικά κίνητρά μα. μας διαφεύγει το ότι, ότι τον Χριστό δεν τον ενδιαφέρει τόσο αυτό που κάνουμε ως ο λόγος για το οποίο το κάνουμε οπόμενος δεν ενδιαφέρει τον Χριστό αυτό που κάνουμε ως ο λόγος για τον οποίο κάνουμε κάτι η μετάνοια λοιπόν ξεκαθαρίζεται το τοπίο μετά είναι τι σημαίνει. Mm. Ε είμαι χάλια. Ε δεν τρομάζω που είμαι χάλια βρε παιδάκι μου. Γιατί στρώγουν και καλά να προστατεύσω τον εαυτό μου ότι δεν είμαι χάλια. Αυτό είμαι χάλια. Και αυτό δεν είναι η καταστροφή μου. Υπάρχει ένας θέος που με αγαπά. Το καταθέτει στον Θεό. Μα έχω αυτό μου, έχω το άλλο. Ου, να δεις τι έχουμε όλοι. Τα χάλια μας έχουμε. Γιατί τρομάζουν. Αυτός ο πανικός σημαίνει ότι έχουμε μια αγωνία. Να σταθούμε στα πόδια μας γιατί δεν, δεν πιστεύουν ότι κάποιος άλλος μα στυλώνει στα πόδια. Να δούμε δυο κείμενα του Αγίου Ιωάννου Χριστοστόμου, για να το καταλάβουμε καλύτερα. Λέει ο Χριστοστόμος, οι δαίμονες ούτε τη σοφροσύνη μισούν, ούτε την ιστιά αποστρέφονται, ούτε την προσφορά χρημάτων, ούτε την φιλοξενία ή την ψαλμοδία. Ούτε την επίδοση στην μελέτη, ούτε την ησυχία, ούτε τις υψηλές διδαχές, ούτε τον ασκητικό ύπνο καταγής, ούτε την αγρυπνία και γενικά τίποτα από όλα εκείνα εξαιτία των οποίων ζωή μας μπορεί να χαρακτηριστεί κατά Θεών. εφόσον όλων αυτών η αιτία και ο σκοπός κλείνει προς αυτούς. Άρα είναι πολύ σημαντικό ο λόγος που κάνουμε κάτι. Γιατί ο λόγος που κάνουμε κάτι μπορεί να κλείνει προς, τον, προς τους δαίμονες και όχι προς τον Χριστό. Αυτό που το ορίζει είναι η ταπεινοφροσύνη. Είναι η γνώση του ποιοι είμαστε. Και η ελπίδα στην αγάπη του Θεού. Ένα άλλο κείμενο. Κάποτε λέει έπεσε αδελφός σε σφάλμα. Και έπειτα από συνεδρίαση έστειλαν πρόσκληση στον αυτός όμως δεν ήθελε να έλθει. Απέστειλε λοιπόν προς αυτόν προσβήτρος μήνυμα λέγοντας «Έλα, διότι σε περιμένει ο λαό. Αυτός δεν ξεκίνησε και ήλθε. Και αφού επήρε ένα τρυπημένο καλάθι, το γέμισε άμμο και το ευάσταζε. Οι δυα αδελφοί που ευγήκαν σε προϋπάντησή του του λέγουν «Τι είναι το, το πάτερ» Του είπε ο γέρον «Οι αμαρτίες μου που είναι πίσω μου καταραίουν και δεν τις βλέπω». Και εγώ σήμερα να κρίνω ξένα αμαρτήματα. Αυτοί δεν καθώς άκουσα δεν είπαν τίποτα στον αδελφόν και το συνχώρεσαν. Δηλαδή, το ότι ασχολούμεθα με τα σφάλματα των άλλων, είναι γιατί δεν γνωρίζουμε τα δικά μας σφάλματα. <χε> δεν ασχολούμεθα με τον εαυτό μας. Αν ασχοληθούμε με τον εαυτό μας, ένα πράγμα θα βρούμε. Την ελπίδα, την αγάπη του Θεού και την επίκεια του Θεού. Δεν μπορούμε τίποτα να δείξουμε. Ανθρώπους, δεν έχουμε τίποτα να δείξουμε. Για παράδειγμα η εκκλησία δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο μόνο τη φιλανθρωπία του Θεού να μαρτύρει. Τίποτα απολύτως. Αυτή η φιλανθρωπία είναι που θα μας διδάξει τι να κάνουμε. Ποια διατόριο μεταξύ του τον μου, και του Πώς. <Συλήθυν>. Τον ασχοληθώ, τον ασχοληθώ, το να εγωισμός καταρχήν δεν είναι κάτι κακό. Γιατί δεν αγνοώ, δηλαδή το να ασχοληθώ με τον εαυτό μου για να υπηρετήσω αυτό που μου αναλογεί, δηλαδή να δω την σωτηρία μου που είναι σε σχέση με το εαυτό μου, δεν είναι κακό ο Η φιλαυτία είναι πρόβλημα που σημαίνει η άλογη αγάπη του εαυτού μου. Η αγάπη προς τον εαυτό μου που δεν έχει λόγων. Η αγάπη προς τον εαυτό μου που έχει λόγον δεν είναι κακή, μα είναι το, απα, το, το απαραίτητο. Επομένως η ενασχόληση των εαυτό μου η οποία γίνεται εις του άλλου και σε αντίθεση με τον άλλον και αυτόνομα από τον άλλον είναι εγωισμός. Αν όμως η ενασχόληση των εαυτό μου είναι εν σχέση με τον άλλον, αυτό δεν είναι εγωισμός. Να δούμε κάτι άλλο επίση που δείχνει αυτή τη δυσκολία που υπάρχει μέσα μας και ότι δεν έχουμε μπει στην πνευματική πορεία ή σε κατάσταση μετανοίας είναι αυτός ο χωρισμός που υπάρχει μεταξύ των ανθρώπων και αυτό για να το πούμε πιο προσιτά σε μας, υπάρχει ένας θρησκευτικός συνομπισμός εμείς και αυτοί οι καλοί και κακή, λέμε είναι της εκκλησίας γιατί το άλλος τι είναι <χει> αυτός ο συνομπισμός ο οποίος και μέσα στην εκκλησία ακόμα έχει κομματιάσει τους ανθρώπους η φιλελεύθερη και συντηρητική <χει> και διάφορα άλλα ονόματα να μην τα πούμε και παρεξηγηθούμε <χει> πάντως <χει> μπορεί Είμαι παπάς και δεν κανένα το λέω. <laughs> λοιπόν, και δημιουργούνται διάφορα αγκέτο. Κλειστέ ομάδες ανθρώπων που έχουν μια κοινή συνείδηση. Αυτό όμως γεννά ταμπέλες και βάζουμε στους ανθρώπου. Ο άθεος, ο άπιστος, ο ερετικός ο Αντίχριστος, ο παπικό, ο Ορθόδοξος, όλα αυτά λέει, ο Οικουμενιστής όλα αυτά λοιπόν είναι επιγραφές που μας εμποδίζουν να δούμε τον άνθρωπο και αυτό εκφράζει την ανασφάλειά μας για τη δική μας πίστη και έτσι ζούμε αυτή την απάτη να μην βλέπουμε τον άνθρωπο, να βλέπουμε την επιγραφή που υπάρχει και να μην μπορεί να δούμε πίσω από την επιγραφή τι γίνεται το καθορίζουμε. Τελείωσε. Είναι ερατικός, τελείωσε. Είναι φιλελεύθερος, τελείωσε. Είναι συντηρικός, τελείωσε. Μα έχει και άλλα στοιχεία ο ανθρωπάκος. Δεν είναι μόνο αυτό. Βάζουμε αυτή την επιγραφή γιατί δεν γουστάρουμε να έχουμε υπαφή μαζί του και βρίσκουμε ένα πρόσχημα εφσεβές και δεν μπορώ να κοινώνομαι μαζί του. Η πρόκληση όμω που λέει μας είναι προ όλου. Αυτό το εμείς και εσείς είναι κατάρα μα και η, η αδυναμία η πνευματική και η αίσθηση ότι δεν είμαι θα ταπεινόφρας δεν έχουμε συντριβή, δεν έχουμε γνώση στα αμαρτωλότητάς μας και τι ο άλλο τέλειος θα είναι μα έχει αυτό το πράγμα, κάτι θα έχει εμείς δεν έχουμε και τελειώνει η ιστορία δηλαδή που έχει αυτό το πράγμα έτσι λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να δούμε καταρχήν ο Άγιος Χρυζόστομος πως το σχολιάζει αυτό 95 σελίδα που είσαι λέει ο Άγιος Χριστός όμως πάνω σε αυτό το θέμα «Μην φοβηθείς» λέει «να προσεύχεσαι υπέρ των ειδωλολατρών» γιατί αυτός ο ίδιος ο Θεός το επιθυμεί αν δεν, δεν χρειάζεται να προσεύχεσαι υπέρ των ειδωλολατρών είναι πρόδειλο πως πρέπει να προσευχόμαστε και υπέρ των ερετικών και όλων ανεξαιρέτως των ανθρώπων και όχι να τους καταδιώκουμε αυτό επιβάλλεται και για άλλο λόγο από το ότι δηλαδή μετέχουμε της ίδιας φύσεως με αυτούς και ο ίδιος ο Θεός επαινεί και αποδέχεται τη μεταξύ μας εύνοια και φιλοστοργία μερικοί όμως λένε Αφού ο ίδιος ο Θεός θέλει να είναι χορηγός προς αυτούς, τι χρειάζονται οι δικές μου προσευχές. Αυτό, δηλαδή οι σου, ενώνει σημαντικά εκείνους με σένα. Ελικύει εκείνους προς την αγάπη και σένα δεν σε αφήνει να μεταβληθεί σε άγριο θηρίο. Αυτά δεν είναι αρκετά. Για να προσελκύσουν κάποιον την Αυτά δε είναι αρκετά για να προσελκύσουν κάποιος στην πίστη. Γιατί πολλοί άνθρωποι απομακρύθηκαν από τον Θεόν λόγω της μεταξύ του Χάνουμε τον Θεόν δηλαδή, γιατί έχουμε φιλονικία μεταξύ μας. Εδώ να το ξεκαθαρίσουμε. Η δυνατότητα να είμαι θετικό προς τον άλλον. Δεν είναι απλώς υπόθεση χαρακτήρος, όπου δεν γνωρίζω τη δυσκολία του άλλου και τα βλέπω σε μια κατάσταση στολή σύγχυσης και αφασίας και αφέλειας. Αυτό δεν είναι απλότητα. Αυτό που λέει ο Άγιος είναι να γνωρίζω το πρόβλημα του άλλου και να ελευθερώνω την καρδιά μου από αυτή τη δυσαρέσκεια και άρνηση και μέσα στην καρδιά μου να υπάρχουν οι άνθρωποι αυτοί. Αυτή όμως τη δυνατότητα τη λαμβάνω τον Θεό μέσα από την προσευχή. Η καρδιά μου δηλαδή μέσα από την προσευχή, η καρδιά μου μέσα από την προσευχή, αποκτά άλλη διάθεση για τα πρόσωπα και τα ονόματα των προσωπών αποκτούν άλλο περιεχόμενο. Δεν είναι μόνο αυτό που εισέπραξα, δεν είναι μόνο αυτό που είδα, είναι και αυτό που ελπίζω μέσα από τη χάρη του Θεού. Έτσι λοιπόν, τα πρόσωπα, τα ονόματα των προσώπων αποκτούν άλλο περιεχόμενο. Αυτό που θέλει ο Θεός. Επομένως, να, δεν αφήνω στο λογισμό μου. Δεν αφήνω στην κατάστασή μου. Δεν μένω σε εξωτερικές κινήσεις μόνο καλής συμπεριφοράς. Αλλά κυρίως την καρδιά μου διορθώνω. Στρώνω την καρδιά μου. Την κάνω ευρύχωρη. Την κάνω απλή μέσα από το χάρι του Θεού. Και τότε αλλιώνω. Ρυθμίζω την καρδιά μου Την αλλοιώνω Την κάνω θετικότερη προς τον άλλο Αυτό όμως δεν είναι άσκηση των δικών μου δυνατοτήτων Αλλά είναι χάρη από τον Θεό Που λαμβάνεται Δια της προσευχής και αναζήτησης Και δια της μετοχής των μυστηρίων Αλλά αυτό όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε Είναι η δική μας πνευματική αυταρέσκεια αυτή είναι ότι εμείς είμαστε κάτι διαφορετικό, κάτι καλύτερο, κάτι εκλεκτό. Εμείς ανήκουμε στη χώρα των εκλεκτών και απλώς του άλλου τους βλέπουμε είτε με έκθρα είτε με συγκατάβαση για τις αδυναμίες τους. Έτσι λοιπόν χρειάζεται όσο είμαστε, όσο κομπάζουμε εσωτερικά ότι εμείς είμαστε η ελίτ του πνεύματος. Είμαστε κάτι διαφορετικό ρε παιδάκι, τώρα με αυτό θα ασχολούμαι. Είναι πρόβλημα. Εάν δεν δω και τον ελάχιστον αδελφό, για αυτό τονίζω ο Κύριος, να δω στον ελάχιστον αδελφό την εικόνα του Χριστού, δεν μπορώ να δω με εκτίμηση τον άλλο. Έτσι λοιπόν ένα πρόβλημα που πραγματικά υπάρχει στην κοινωνία μας και στην εκκλησία, και αυτό είναι έγκλημα, είναι αυτή η εγκαιτοποίηση. Τον αυτή η ομαδοποίηση Όμως <coughs> Χρειάζεται να επισημάνουμε και κάτι Ότι Αυτή και τοποίηση Δεν τη δημιουργεί μόνο αυτός Που τη δημιουργεί Αλλά την προκαλούν πολλές φορές και άλλοι άνθρωποι Η αδιακρισία Η σκληροκαρδία Η απαιτητικότητα Ορισμό ορισμός του δικού μας τρόπου που θέλουμε να ορίσουμε το πως δεν είναι οι άλλοι άνθρωποι αποβάλλει τον άνθρωπο από το σώμα της κοινότητας και της εκκλησίας γιατί και ο ίδιος έχει λειτουργεί μέσα από το πνεύμα αυτή της ενότητα. Όπως για παράδειγμα κάποια γιαγιούλα που είναι στο γυροκομείο και λέμε «Έρα του σαχαήρευτος, παιδιά πού τη στείλανε» και δεν την επισκέπτεται κανείς. Δεν τη στείλα μόνο τα παιδιά της, μόνη της πήγε πολλές φορές με το ιδιό του χαρακτήρος Δεν πάντα αυτός που δημιουργεί μια αίσθηση του άλλου ότι είμαστε μια κλειστή κοινότητα ή κοινωνία. Αλλά και η ιδιορυθμία και η αδιακρισία και η φιλαυτία πολλές φορές των άλλων ανθρώπων προκαλούν αυτήν την κατάσταση. Λέει κάπου αλλού ο Άγιος Χριστός και μην μου λες τον ψυχρόν αυτόν ο λόγο, και τι με ενδιαφέρει, τίποτα το κοινό δεν έχω μαζί του, με το διάβολο δεν έχουμε τίποτα κοινό, με τους ανθρώπους όλους πολλά έχουμε κοινά, Για την μέτοχοι τις ίδιες φύσεις με μας, την ίδια γη κατοικούν, με τις ίδιες τροφές τρέφονται, τον ίδιον έχουν δεσπότη, τους ίδιους νόμους δέχω, δέχθηκαν, στα ίδια αγαθά με εμά και αυτοί έχουν προσκληθεί. Ας μην ισχυριζόμαστε λίγο ότι τίποτα κοινό δεν υπάρχει ανάμεταξύ μεταξύ μας γιατί αυτή η φωνή είναι σατανική και διαβολική απ' ανθρωπιά. Και ας μην μιλάμε έτσι αλλά ας επιδεικνύουμε τη φροντίδα που αρμόζει σε αδελφούς. Αυτό το φρόνημα καλούμεθα να, να, να καλλιεργήσουμε στην καρδιά μας. Και η ενότητα δεν είναι υπόθεση τόσο εξωτερικού γεγονότος όσο εσωτερικής συνειδήσεως Τη καρδιάς μας, όσο τρόπος ζωής, διαθέσεις τη καρδιάς μας. Αυτό κυρίως είναι η αίσθηση ενότητας, το οποίο θα εκφραστεί και εξωτερικά. Και όποιος αναπαύεται σε αυτή την ενότητα, που σημαίνει αποδοχή του άλλου όπως είναι, θα μπορεί να αποδεχθεί αυτό το σχήμα σχέσεων με τους ανθρώπους. Αν κάποιος δεν το αποδέχεται γιατί είναι ακινώνητος, ακινώνητος σημαίνει η σκληροκαρδία μου να επιβάλλω το δικό μου λόγο και να προσκυνούν οι άλλοι το δικό μου λόγο και να μετρούν οι άλλοι με το δικό μου τρόπο που μετρώ και σκέφτομαι, τότε εγώ ίδιος αρνούμαι την ενότητα. Πρακτικά. Θέλετε κάτι μέχρι εδώ να ρωτήσετε. Η ε, πρέπει να γίνεται Δηλαδή το καλός, ταπεινός, Κοιτάξτε, ο ταπινός δεν είναι βλάξει, είναι άρχοντας. Αν εμεί μπερδεύουμε τη βλακή με την ταπείνωση, σίγουρα θα φάμε σφαλιάρες. Αν όμω διακρίνεται η ταπεινοφροσύνη... Και είναι μια αρχοντιά και σεβασμός για τον άλλον. Η ταπείνωση είναι ένδυμα Χριστού. Το οποίο είναι απρόσβλητο από τις προζωβολές των άλλων ανθρώπων. Οπόμενος η γνησία ταπείνωση, η αληθινή ταπείνωση, γεννά μια αξιοπρέπεια που εμπενέει στον άλλο σεβασμό. Γιατί πρώτοι εμείς του δείχνουμε σεβασμό και εκτίμηση. Αν, είμαστε, αν όμως καθόμαστε κακομυρίστικα, γιατί μας είπα στο κατηχητικό που να και το παίζουμε συνεχώς χαμηλοβλεπούσιδες. Κουβέντα τώρα. <laughs> λοιπόν, τότε ασφαλώς θα καταλάβει ο άλλος ότι είμαστε θύματα. Και ξέρεις πόσο εμπνέουν τα θύματα τους ανθρώπους σήμερα. Για αυτό το λόγο αν έχει κανεί αξιοπρέπεια και δεν υπάρχει πιο μεγάλη αξιοπρέπεια με ταπείνωση και δεν μπορεί να μα προσβάλει άλλο. Πληκράσει ενδιαφέρον λόγο για τι οικονομική και συνοδοί. Κοιτάξτε. Δεν πάβει να είναι κάποιος μη ορθόδοξος να είναι αιρετικός. Εδώ τι γίνεται. Δεν λέει δεν, να, μην, να, μην, να διακρίνουμε την αγάπη με την αλήθεια. Το ότι αγαπώ δεν σημαίνει ότι αγνώ την αλήθεια ή την απορρίπτω. Ξέρω την αλήθεια και τον αγαπώ. Όταν η εκκλησία μιλάει για αγάπη για τους αιρετικούς δεν σημαίνει ότι αλλάζει την αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτό εγώ πιστε, αποδέχομαι σαν αλήθεια. Το ξεκαθαρίζω και τον αγάπω τον ανάδρο. Όταν η Εκκλησία για παράδειγμα μιλούμε για ενότητα, αλλά μιλάει και για αφορισμό. Τι είναι ο αφορισμό, Δεν είναι μια τιμωρία τη Εκκλησία, αλλά είναι μια διάγνωση ότι ο άνθρωπο είναι εκτό Εκκλησία. Και το λέει αυτό για να έχει γνώση τη ασθένειά του άνθρωπο και να έλθει αληθινά στην Εκκλησία. Έτσι λοιπόν, αυτό που είμαι και προηγουμένω, Μιλούμε για ενότητα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν λέμε την αλήθεια, Γίνεται διάγνωση τη αλήθεια. Κι αν θέλει ο άνθρωπος τότε αλλοιώνεται και να ενταχθεί στην αλήθεια και στο σώμα της αλήθειας και στην ενότητα. Παρακαλώ, είπατε, μιλάτε για ενότητα, μιλούμε για ενότητα. Με ποιος να μιλήσουμε, η Εκκλησία μα θεωρεί τους ερεθισμούς, του παπικούς. Δεν τους θεωρεί, δε θεωρεί η Εκκλησία. Πώς να μιλήσουμε και πώς να συμπροσχευθείς. Κοιτούμε... Να σα προλάβω λίγο. Όταν μίλησα για ενότητα, όταν μίλησα για ενότητα, μίλησα μακριά. Μίλησα για τη γυναίκα σου, αν είσαι παντρέμο, για τα παιδιά σου και του συναδέλφου σου. Και για του υπολείπους που γνωρίζει. Μην πάμε στου παπικού, να δούμε αυτό που άμεσα αφορά εμά, στο μικρό μα κύκλο, που έχουμε άμεση ευθύνη. Όχι να διανύουμε, να κάποια αλήθεια, η ενότητα με του δικού μα ανθρώπου. Και όσο αφορά, αν θέλετε, του παπικού, πώ του λέμε, ενότητα τη στιγμή να του στην καρδιά μου και να προσέχουμε. Δεν το βάζει ω προϋπόθεση ο Χριστός για να τον έχουμε άλλο στην καρδιά μας. Αν το βάζει δεν ήταν Χριστός, θα ήταν Χίτλερ. δίζει αυτό τον αρακολογισμό σε σχέση με τους ανθρώπους γιατί υπάρχουν ναι. άνθρωποι με τον τρόπο που εννολούν με αυτό που είναι. Πολλές φορές που εννοούς προκαλούν τον τρόμο Ναι. Ε, ε, είπατε ότι όσο προχωρεί κανείς προς τον Χριστό αποκτά μια λεπτότερη συνείδηση και αντιλαμβάνεται τα λάθη των άλλων και σου προκαλούν τρόμο έτσι ναι. Όταν προχωρεί κανείς προς τον Χριστό αποκτά λεπτή συνείδηση ναι. για τον εαυτό του και γνωρίζει ότι και ο άλλος που Βλέπει και το κακό του άλλου. Δεν διαφέρει το κακό το δικό μου, και άρα το δείχνει επίοικια. Και αν έχω προαχθεί στον Χριστό, εμπιστεύομαι την πρόνοιά του και δεν έχω φόβο πώ θα μου φερθεί ο άλλο. Να δούμε ένα όμω. Μα πέρασε ο χρόνο, όμω θα διαβάσω ένα κείμενο. ίσως... Ναι. Ναι. ναι, ναι, κάντε. Όταν είπατε για την τεχνολογία, και πρέπει να είμαστε ποινικοί, έχετε μεγάλο δίκαιο. Έτσι είναι. <κυρί> Απλώ όταν ε, με. κάποια βουλίκια, βέβαια, γιατί ο κόσμο μας ο είναι πολύ πλήρως, να πω μια ζούπα έτσι. Είναι πολύ δύσκολο να γίνει αυτό. Όταν υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που θεωρούνται εκπρόσωποι που δούχνουν στην όπως ε, οι μετοπολίτες ή οι αρχιπίσκοποι κι αυτά, και κυκλοφορούν με τις κασιντές και με τους μπράβους και με αυτά, πού με να αυτό σύγεινει Ξέρω κι εγώ πού είναι. <laughs> <laughs> <laughs> Αν δεν μπορούμε να τους αλλάξουμε αυτούς και δεν μπορούμε να τους δώσουμε από Μερσεντέ Γιάρης, Γιάρης. <laughs> λοιπόν, <laughs> ε, ας αλλάξουμε εμείς την καρδιά μας αυτό που αναλόγει εμάς ανευθύνει. Να διαβάσουμε λοιπόν ένα κείμενο πολύ σημαντικό, να το σχολιάσουμε αν θέλετε ε, την άλλη εβδομάδα; Γιατί υπόθηκε πώς να αλλάξει ο παπικός, πώς να αλλάξει ο άθεος, πώς να αλλάξει ο άπιστος. Και εμεί μπαίνουμε σε διαδικασία να αρχίζουμε διαλόγους που στην ουσία κρύβουν μια σύγκριση, σύγκρουση με τον άλλο. Μια πολεμική με τον άλλο, που δεν κρύβουμε, δεν φαίνεται μέσα από αυτό η διάθεσή μα για να ανοίξουμε τα μάτια στον άλλο, αλλά διαφαίνεται μέσα σε αυτό ένα θρησκευτικό χουλινγκανισμό. Ό προσπαθούμε, αντί να πάμε στα γήπεδα για να φωνάζουμε Ηρακλή, αν και είναι χρειάζεται πιο πολλέ, τέλο πάντων. Ε, αυτή η, ε, η έντασή μας, αυτός ο θυμός μας, βγαίνει προς τους αιρετικούς. Δείτε όμως τι λέει ο Άγιος Τριζόστομος. Πώς οφείλουμε να πράττουμε και να λιώνουμε τον άλλον. Είναι ένα συγκλονιστικό κείμενο. Ακούστε το λοιπόν. Γιατί εμείς μιλούμε για αιρετικούς, αλλά δεν κοιτούμε τα πάθη μας. Και πάθη μας συνήθως, έχουμε τα, όταν ακούμε κάποιο για πάθη, ο νους μας πάει πάντα στι ερωτικές εκτροπές. Λες και μόνο αυτά είναι τα πάθη. Να το διαβάσω το κείμενο και μετά. Μπορεί να είναι διαφωτιστικό. Οι δεν Ακούστε λοιπόν το κείμενο αυτό, το Αγί στο μου και τα λέει όλα, νομίζω. Ναι. Δεν θα υπήρχε ανάγκη για λόγια. Αν έτσι η ζωή μας. δεν θα χρειάζονταν ιεροκήρυκε αν επιδεικνύαμε έργα. Κανείς δεν θα ήταν άθεος. αν εμεί ήμασταν χριστιανοί όπω πρέπει. Αν τηρούσαμε τις εντελές του Χριστού, αν να μας αδικούν, αν επιτρέπαμε να μας εκμεταλλευτούν, αν ευλογούσαμε όταν μας βρίζουν, αν ευεργετούσαμε όταν μας κακομεταχειρίζονται, αν όλοι τα κάναμε αυτά, κανείς δεν θα ήταν τέτοιο θηρίο, ώστε να μην μεταστραφείς αυτή την ευσέβεια. Και, το, και για να το μάθετε αυτό, ένα ήταν ο Παύλος και προσέργησε τόσους πολλού. Αν όλοι είμαστε τέτοιοι, Πόσου κόσμου δεν θα κερδίζαμε. Κοίτα, κοίταξε, οι Χριστιανοί είναι πιο πολλοί από του Άθιου, για την εποχή εκείνη μιλούσα. Και στι μεν άλλε τέχνε, ένα μπορεί να διδάξει εκατό μαθητέ μαζί. Εδώ όμω που οι δάσκαλοι είναι πολύ περισσότεροι και οι μαθητέ ακόμη πιο πολλοί, κανεί δεν προσκομίζεται. Γιατί οι διδασκόμενοι κοιτάνε την αρετή των διδασκάλων. Και όταν βλέπουν και εμά να εκδηλώνουμε τι ίδιε επιθυμίε. ...και να επιδιώκουμε τα ίδια πράγματα, δηλαδή να κυριαρχήσουμε, να απολαμβάνουμε τιμές, πώς μπορούν να θαυμάσουν τον χριστιανισμό. Βλέπουν ζωές επιλήψιμες, ψυχές εκοσμικευμένε. Θαυμάζουμε κι εμείς τα χρήματα, όπως και αυτοί και πολύ περισσότερο. Τρέμουμε το θάνατο, όπως και αυτοί. Είμαστε το ίδιο ανυπόμονοι με τις αρρώστιες... Αγαπάμε το ίδιο την δόξα και την εξουσία. Βασανίζουμε τους εαυτούς μας από αγάπη για το χρήμα και έτσι περνάμε τον καιρό. Από τι λοιπόν να πιστέψουν, από τα θαύματα, αλλά αυτά δεν γίνονται. Από την επαφή με τους ανθρώπους, αυτή όμως έχει χαθεί. Από την αγάπη μήπως, αλλά πουθενά δεν φαίνεται ούτε ίχνωστης. Γι' αυτό εμείς θα λογοδοτήσουμε, όχι μόνο για τις δικές μας αμαρτίες αλλά και για τον άλλον την καταστροφή. Ας ανανύψουμε λοιπόν και ας προσέξουμε και ας δείξουμε στην γη ουράνια. Ας λέμε η πατρίδα μας είναι στους ουρανούς και ας δείξουμε στη γη αγωνιστικότητα. Υπήρξαν όμως σε εμάς μεγάλοι άνδρες λένε. Αλλά πως θα το πιστέψω λέει ο άπιστός. Δεν σας βλέπω εσάς να κάνετε τα ίδια με εκείνου. Γιατί αν πρέπει να αλεχθούν αυτά έχουμε και εμείς λένε μεγάλους φιλοσόφους. Που είναι αξιοθαύμαστη για τη ζωή τους. Αλλά δείξε μας έναν άλλον Παύλο και Ιωάννη. Όμως δεν θα μπορούσες να έχεις. Πώς λοιπόν δεν θα μπορούσε ακόμη και να γελάσει με μας αν μιλάμε κατά αυτόν τον τρόπο. Πώς δεν θα συνεχίσει να παραμένει στην άγνοια όταν βλέπει ότι η σοφία που διακυρίσουμε δεν συνίσταται σε έργα αλλά σε λόγια. Γιατί τώρα για μια πεντάρα είμαστε ο καθένας από εμά έτοιμοι να σκοτώσουμε ή να σκοτωθούμε. Γιατί για μια πιθαμή γης κάναμε, κάνεις άπειρα δικαστήρια. Αφήνω τα άλλα, τα πολύ αξιοθρύνητα, όπως τις ιωνοσκοπήσεις, τις δαιμόνες παρατηρήσεις, τα σύμβολα, τα φυλακτά, τις μαντίες, τις εποδές, τα όνειρα, τις μαγείες. Πραγματικά όλα αυτά είναι ικανά να προκαλέσουν την οργή του Θεού. Γιατί και αφού απέστειλε τον γιο του, τολμούμε τέτοια πράγματα. Τι να κάνουμε λοιπόν υποτε άλλο παρά να πενθούμε πρέπει γιατί μόλις που ένα μικρό μέρος του κόσμου σώζεται Να λοιπόν ε, Να δίνω μια, μια κοπέλα η οποία είχε πάρει σπίτι της μία μάρτυρα που είχε φοβά και μίλησε μαζί της αρκετές ώρες ε, προσπάθησε να την μεταφήσει η κοπέλα αυτή δεν άλλαξε στάση η φίλη μου έβαλε στην προσευχή άρχισε να προσεύχεται για αυτήν την κοπέλα, να φύγει από αυτή την αίρεση, να γνωρίσει την ταλίκη και να έρθει στην, εδώ, που, εκεί, εδώ που είναι η ζωή. Ε, μέσα στην προσευχή της μάλιστα είπε να μην φέρει εκεί που εργάζεται ο κύριος για να μπορέσει να γίνει διάλογος μεταξύ τους, γιατί είδε κάποια στοιχεία σε αυτήν την κοπέλα, η οποία ήταν πλανημένη. Η κοπέλα αυτή όμω βρέθηκε στον δρόμο της εκεί που εργάζεται. Ή ε, για από ε, Έγινε κάποιο διάλογος, θαύμασε μερικά πράγματα η αιρετικοί και τώρα είπε θα ξαναπάει για να μιλήσουμε μέσα από την εγγραφή με αποσπάσματα τα οποία έχει συλλέξει, ε, έχει συλλέξει αλήθειες οι φίλοι μου που μπορεί να τις, ε, να τις αποδείξω ότι ο πραγματικός θεός είναι μέσα στην ευκοδοξία. Πόσες φορές πρέπει η φίλη μου να ασχοληθεί με αυτή τη κοπέλα. Ερωτήμα. Πώς? Ερωτήμα. Καμία Δι' των Αγίων Πατέρων Υμών Κύριε Ιησού Χριστέ Ως Θεός ο μου να και σώσουν οι μας.